Καλή σας με φίλοι, η ώρα είναι 9 και 22 λεπτά και όπως ε, σας πρόνοι και πιο πριν ε, σήμερα έχουμε μια εκλεπτή παρουσία στην ολόγη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα στην Αθήμινα, κύριο Κοτογιώργη. Καλή σας μέρα κύριε Ιωάννου. Ε, είχαμε διασμούς αν θα πρέπει να περάσουν και αυτές οι διαπραγματεύσεις οι αυριανές ή οι μεθαυριανές. Αλλά ε, έχω την εντύπωση ότι αρκετοί Έλληνες βλέπουν, έχουν την ικανότητα να βλέπουν πιο μακριά και ένας από αυτούς είστε κι εσείς. Άρα ανεξάρτητα από το πόσα έκτακτα τακτικά Eurogroup γίνουν νομίζω ότι ε, πρέπει να γνωρίζουμε τι θα συμβεί. Και ενώ νομίζαμε ότι πρέπει να γνωρίζετε σαν Γιώργο Γιώργη. Ε, και ενώ νομίζαμε ότι μέχρι τις 25 θα είναι τα δυνάτης, 25 Γενάρη θα έχουμε τα δυνάτης της Ελλάδας και κατόπιν θα κάτι θα αλλάξει, τι λέτε. Πάμε προς ραγδαίες αλλαγές και προς συμβιβασμούς. Εξαρτάται τι θα εννοήσουμε ραγδαίες αλλαγές. Ε, στο εξωτερικό μέτωπο νομίζω ότι θα οδηγηθεί η χώρα σε έναν συμβιβασμό, ο οποίος θα κάνει κάποιες ρυθμίσεις πιο ευνοϊκές για το χρέος και επομένως θα κλείσει κάποια στιγμή αυτό το κεφάλαιο. Ε, υπάρχει μια κοινή βάση ε, πάνω στην οποία. Το αυτοίες. εξωτερικό μέτωπο είπα, το, ή εσωτερικό. Το, το εξωτερικό. Το εξωτερικό. Γιατί ε, εξακολουθώ να επιμένω ότι υπάρχει μια κοινή βάση που δίνει και στρατηγικό πλεονέκτημα στη χώρα αλλά που δεν αξιοποιήθηκε και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα αξιοποιηθεί από την παρούσα κυβέρνηση. Το γεγονό ότι ε, δεν μπορεί να υπάρξει ευρώ και ο κίνδυνος για την παγκόσμια και όχι μόνο για την ευρωπαϊκή οικονομία από μία έξοδο της Ελλάδας είναι μέγιστος. Το κόστος δηλαδή, γιατί αυτό είναι που μετράει για να ξέρουμε πώς συμπεριφέρονται οι διαπραγματευτές, το κόστος μίας εξόδου της Ελλάδας ή μίας στάσης πληρωμών της Ελλάδας στο εσωτερικό Εάν συνδυαστεί με τον κατάλληλο τρόπο της διαχείρισης, εάν γίνει σαφές δηλαδή ότι από την ελληνική πλευρά ότι δεν θα φύγουμε ή δεν θα πέσουμε μόνοι μας, αλλά θα σας συμπαρασύρουμε και θα προκαλέσουμε αυτό το γεγονός, υπερασπιζόμενοι εννοείται το εθνικό συμφέρον, το κόστος θα είναι τόσο μεγάλο που θα δώσουν πάρα πολλά για να το αποφύγουν. Εγώ λέω να ας υποθέσουμε ότι οδηγούμαστε σε ένα πολύ έντιμο και πολύ προς την σωστή κατεύθυνση βασμό. Τι γίνεται μετά είναι το ερώτημα. Και το λέω αυτό διότι θέλω να συγκρατήσω καταρχάς δύο στοιχεία που βγαίνουν από την νέα κυβέρνηση. Από τον πρωθυπουργό. Το ένα είναι ανεξαρτήτως του αποτελέσματος τη διαπραγμάτευσης, το γεγονός ότι ε, αισθάνθηκε ο μέσος Έλληνας ότι έχει μια μικρή αξιοπρέπεια ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μέχρι τώρα η όλη διαχείριση του ελληνικού προβλήματος από τις ελληνικές κυβερνήσεις ήταν διαχείριση υποτελών δηλαδή κάτι σαν αυτό που συνέβαινε στην Ινδία με, τους, ε, με την Αγκλοκρατία ε, Υπάρχ, υπήρχε ο Πρωθυπουργός ή Υπουργοί, οι οποίοι λειτουργούσαν ως εντεταλμένοι κάποιων υπαλλήλων της Τρόικας. Ε, αυτή η υπουργοι οι οποιοι λειτουργουσαν ως εντεταλμενοι κάποιον ταπείνωση που εισέπρατε ο ελληνικός λαός, δεν την εισέπραταν αυτοί οι ελεηνοί που ασκούσαν τη διακυβέρνηση της χώρας. Είχαν δίπλα τους οι υπουργοί, οι υπαλληλίσκους ε, της Τρόικας, οι οποίοι τους έδιναν με πολύ, πολύ προσβλητικό τρόπο εντολές για να καταστρέφουν τη χώρα ουσιαστικά. Αλλά είχαν γίνει και συνεταίρες στη διαφθορά και στη διαπλοκή, διότι δεν άγγιξαν καν αυτό το κράτος. Αυτό λοιπόν είναι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και οφείλει, αφού το έθεσε η ελληνική κυβέρνηση ε, να το διαχειριστεί και να το διασώσει, να μην οδηγηθούμε δηλαδή σε μια νόμιμοποίηση, των όσων έγιναν μέχρι τώρα στο όνομα μάλιστα της εθνικής αξιοπρέπειας. Το δεύτερο επίσης σημαντικό που πρέπει να επισημάνουμε εδώ και έχει να κάνει με την ε, λεγόμενη ανανεωτική αριστερά είναι το γεγονός ότι για λόγους που δεν μας αφορούν ε, ο Πρωθυπουργός μίλησε με όρους πατριωτισμού κάτι που είναι το κόκκινο πανί της αριστεράς ιδίω αυτής της αριστεράς ε, που μέσα από την οποία έχει βγει όλο αυτό το, το κίνημα της ε, απαγόρευσης της κοινωνικής συλλογικότητα, της εθνικής συλλογικότητα, προκειμένου να δικαιολογηθεί αυτό το οποίο συνέβη στην Ελλάδα τελικά. Η διαχείριση με όρους λέει, Λασίας, του ε, κράτους και του δημόσιου αγαθού, γιατί μην ξεχνάμε, όλη αυτή η συζήτηση περί έθνους, δεν έχει να κάνει με το ιστορικό παρελθόν, αλλά με το ποιος νέμεται σήμερα το κράτος, το δημόσιο αγαθό. Λοιπόν, και μόνο που το έθεσε με αυτούς τους όρους, πιστεύω ότι θα δημιουργήσει αναταραχές και θα δούμε εκείνους οι οποίοι λειτουργούσαν ως αρουραίτης αποδόμησης της κοινωνικής συλλογικότητας για να μην δημιουργεί πρόβλημα ο Έλληνας ως συλλογικότητα στους λεϊλάτες της πολιτικής και τους Πέριξ βεβαίως, ε, θα τους δούμε να έρχονται αρρωγείς σε, ε, σε αυτό το νέο πολιτικό λόγο. Αυτό έχει σημασία να το συγκρατήσουμε, γιατί σε λίγο θα έρθουν και να μας δίνουν και ταυτότητε, ξέρετε. Αναφέρεστε και στην αξιωματική, αξιωματική αντιπολίτευση. Ε, αυτή δεν είχε ποτέ λόγο ε, και μάλιστα ε, συνήθω ήταν εκείνη η οποία... Ε, επικαλούνταν το έθνος, τον πατριωτισμό για να τον υπονομεύσει ιστορικά έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα μην ξεχνάμε τι έγινε μετά τον εμφύλιο και τι έγινε και σε όλη την επόμενη περίοδο αλλά αυτό που <coughs> <συγνώμη> <συγνώμη> έχει σημασία να δούμε είναι ότι κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης όσο γιγαντονόταν η ιδιοποίηση του κράτου και η λαϊλασία του τόσο δημιουργούνταν θεσμικά αναχώματα στη χώρα για να μην υπόκειται η πολιτική στη δικαιοσύνη, να δηλαδή είναι εκτός κράτους δικαίου και τόσο επιστρατευόταν ε, η διανόηση αυτού του χώρου της αριστεράς που εκφράστηκε τα τελευταία χρόνια από τον ΣΥΡΙΖΑ το προηγουμένο στο κουκου τη Δημάρ και λοιπά, και βεβαίως το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να δικαιολογηθεί όλη αυτή η πραγματικότητα να ενοχοποιηθεί η κοινωνία για ό,τι κακό συνέβαινε από την πολιτική αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως εάν φύγουμε από αυτά τα σημειολογικά ενδιαφέροντα στοιχεία που εισάγει αναγκαστικά το πολιτικό προσωπικό, ε, η κρίση στο πολιτικό προσωπικό και οι πραγματικότητες ε, πρέπει να δούμε το εξής ότι δεν μπορεί μια χώρα, μια κυβέρνηση, να σταθεί απέναντι στους διαπραγματευτές οποιασδήποτε μορφής, να ανατάξει τη χώρα και να την κάνει εταίρο, εάν δεν επικαλεστεί την εθνική συλλογικότητα, εάν δεν πολιτεύεται για το σκοπό της χώρας, δηλαδή, και όχι για τα επιμέρους συμφέροντα. Ήδη, κύριε Πατογιώργη, έχει κάνει δηλώσεις ο Βαρουφάκης, ότι θα πρέπει το πνεύμα του 40 να έχει καθοριστική ισχύ και σε αυτή την περίπτωση αλλά όταν όμως προσπαθεί να κάνει ένα κοκτέιλ ξέρω εγώ 20% μνημόνιο και 30% ο Σάγιο, τον οποίος πάλι φαναζεί ο Τσίπουρας δεν ήταν στην αντικόλυπτωση τώρα αυτό το πνεύμα του 40 και τότε ναι, δεν είχαμε ισχύ και τα δεδομένα δεν ήταν υπάρχει μας λέει ο Βαρουφάκης και τώρα οι αριθμοι είναι εναντίον μας αλλά ε, μάλλον ο λαό είναι μπροστά από τις ηγεσίες και αυτή τη φορά ε, Συ... πιεστούν και οι ηγεσίες για, για την ελληνική περίπτωση πάντοτε ο λαό η κοινωνία ήταν μπροστά από τις ηγεσίε. διότι οι ηγεσίε λειτουργούσαν πάντοτε οπισθοδρομικά πάντοτε εναντίον του έθνους, το ελληνικό κράτος αποδόμησε το έθνος όταν λέμε το αποδόμησε όχι ιδεολογικά, το κατέστρεψε Εάν δείτε ε, ιστορικά και δεν σας λέω να πάτε πιο πίσω από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα τι καταστροφές έχουν επέλθει και διαχειρός τίνος, και δεν χρειάζεται να πάμε στη Μικρασιατική ή στο 1897 μιλάμε για καθημερινή διαχείριση των πραγμάτων θα διαπιστώσουμε ότι ε, αυτό το πολιτικό σύστημα, αυτό το κράτος δεν παράγει που να αναφέρονται στην εθνική συλλογικότητα δεν παράγει φιλοδοξία δηλαδή να μείνουν οι άνθρωποι αυτοί στην ιστορία και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα ε, γι' αυτό και η ε, αγωνιώδης προσπάθεια να αποδώσουν τα κακό σκήμενα που οι ίδιοι οι πολιτικοί δημιουργούν ε, στην κοινωνία η οποία τους εκλέγει δεν τους εκλέγει η κοινωνία τους φτιάχνουν οι μηχανισμοί τους εκπαιδεύουν κατά τον τρόπο Αυτόν ώστε να υπονομεύουν την εθνική συλλογικότητα. Και όταν μιλάω για εθνική συλλογικότητα, δεν αναφέρομαι σε αφηρημένες έννοιες. Αναφέρομαι στο ποιος έχει ευθύνη αυτής τη χώρα και της ιστορίας της. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι απαιτήθησαν ανάξι όχι γιατί δεν είναι ικανή. Προσέξτε, και σπουδές έχουν κάνει και πολλά. Έχουν εκπαιδευθεί σε αυτό το σολυνοειδές ε, κατασκεύασμα της κομματοκρατίας το οποίο δεν τους επιτρέπει να δουν πέραν από το πολύ στενο προσωπικό ιδιωτελές συμφέρον και αυτό το οποίο τους στηρίζει και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα πως θα φτιάξουμε ένα κράτος ένα πολιτικό σύστημα, το διακρίνω πάντα το οποίο θα συνδέσει αναγκαστικά με το συμφέρον της κοινωνικής συλλογικότητα την πολιτική, το πολιτεύεστε δεν γίνεται διαφορετικά και αυτό που αν θέλετε με κάνει να είμαι επιφυλακτικός απέναντι στη νέα κυβέρνηση είναι ότι όσα άκουσα μέχρι σήμερα λίγα, α, γι' αυτό και λέω παραμένω ακόμα επιφυλακτικός ε, αλλά όσα άκουσα δεν έχουν να κάνουν τίποτε με αυτό που αποτελεί ανάγκη για την ανριζική εκβάθρονα συγκρότηση του κράτου. και βεβαίως πολλά από τα πρόσωπα που μπήκαν στην κυβέρνηση ιδίως σε κομβικά σημεία όπως το χάρη στο ζήτημα του Υπουργείου Παιδείας που είναι κέριο ε, ναι. και όσα εξήγηλαν την αποκατάσταση δηλαδή του παλαιού καθεστώτος των παρατάξεων και της κομματοκρατίας είναι τραγικά που θα πάμε με αυτούς τους ανθρώπους αυτοί οι άνθρωποι ήταν καλοί Εκεί που έπιναν τα βράδια στους καφενέδες, τα ουζάκια τους. Δεν είναι ικανοί για τίποτα άλλο. Μόνο μανούβρες εσωτερικές και υπονόμευσης έχουν μάθει να κάνουν. Είναι από τους κεντρικούς, αυτοί που τέθηκαν αυτή τη στιγμή επικεφαλής του Υπουργείου Παιδείας. Δεν έχω τίποτε μαζί τους γιατί δεν με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι, δεν τους συνάντησα ποτέ στη ζωή μου. Εκτός από τα σημεία εκείνα που βρέθηκα αντιμέτωπος μαζί τους διότι ήταν εκείνοι που μετέβαλαν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο σε ιδιωτικό σε προσωπική τους υπόθεση το υπονόμευσαν δεν μπορεί σήμερα λοιπόν να έρθουν γιατί δεν ξέρουν, δεν έχουν τις προϋποθέσεις και δεν έχουν απαλλαγή και από τις δουλίες του μυαλού τους και των συμφερόντων τα οποία ε, ε, υπηρέ, υπηρέτησαν στο παρελθόν αυτό με φοβίζει και αν αυτό το πολλαπλασιάσουμε θα διαπιστώσουμε ότι οι αντιλήψει για το κράτος δεν έχουν να κάνουν με τη νέα εποχή που χρειάζεται αυστηρή συστηματική θεσμική σύνδεση του πολιτικού και του υπαλλήλου με το συμφέρον του πολίτη και της συλλογικότητα. ξέρετε πότε θα διαπιστώσω και θα χαρώ πολύ να δω ότι η κοινωνία απελευθερώθηκε από τα δεσμά του κράτους μιλάω με όρους προόδου ε, όχι αριστεράς ή δεξιάς εδώ όταν θα δω τα τεράστια ελληνικά κεφάλαια που καταδιώκονται μαζί με τους Έλληνε, να επανέρχονται στη χώρα είτε για να στεγαστούν είτε για να επενδυθούν είναι πολλά όπως αυτό το κράτος διώχνει τους ανθρώπους της διώχνει και τον δημιουργικό πλούτο των ανθρώπων της αντιθέτως αξιοποιεί όλους τους κυφίνες όλους αυτούς οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι να λαιλατούν είτε μέσω τη φοροδιαφυγής είτε μέσω άλλων τρόπων το ελληνικό δημόσιο αγαθό εάν δω λοιπόν να μπαίνει μέσα να τίθενται οι προϋποθέσεις γι' αυτό που σημαίνει όπως είπα να αλλάξει κατεύθυνση η πολιτική και να πολιτεύεται για το συμφέρον της κοινωνικής συλλογικότητας τότε θα σας πω ότι αισιοδοξώ αλλά ό,τι αναγκέλλεται στο επίπεδο των ΜΜΕ, θα γίνουν λέει οι προκηρύξεις για, τα, για τις συχνότητες. Δεν είναι αυτό, το προ... αυτό είναι σημαντικό για να εισπράξει το κράτος, για να αποκατασταθεί η νομιμότητα, αλλά δεν αρκεί. Δεν μπορεί ένα μέσο να λειτουργεί με τις προδιαγραφές της ιδιωτικής ή της δημόσιας οικονομίας, δηλαδή ως επιχείρηση. Πρέπει να ξεχωριστεί αυτό που αποτελεί σύστημα, γιατί διαχειρίζεται μίζω αναζητήματα όπως είναι η πολιτική, δηλαδή το συμφέρον όλων. Όταν κάποιος γίνεται ιδιοκτήτης του συστήματος, είναι ιδιοκτήτης της πολιτικής. Πάμε στη θεουδαρχία. Αυτά πρέπει να, κάποιος να τους τα πει. Και δεν βλέπω να τα, να τα αντιμετωπίζουν. Το ίδιο θα έλεγα... γενικότερα ή στην Αυριανή ΕΡΤ παράδειγμα. Μα και η ΕΡΤ πρέπει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό συνταγματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο το οποίο θα εποπτεύεται και μέσα στο οποίο θα λειτουργούν τα ιδιωτικά ή κρατικά μέσα ενημέρωσης. Δεν γίνεται ο καθένας να αποφασίζει ποιον θα βγάλει στον αέρα να μιλήσει, ποιος έχει πολιτικό λόγο και ποιος, έχει, ποιος όχι, τι θέματα θα συντηθούν και τι όχι και αυτοί που είναι πίσω όσοι ιδιοκτήτες να κάνουν τις δουλειέ τους εξαγοράζοντας την πολιτική ηγεσία, τις πολιτικές δυνάμει. Αυτά πρέπει να τελειώσουν και θα τελειώσουν μόνον εάν αυτονομηθεί, διαχωριστεί το σύστημα από την ιδιοκτησία της επιχείρησης που διαχειρίζεται τα ΜΜΕ. Έπειτα, αυτή η πολύ παθή πολιτιστική βιομηχανία δεν γίνεται να έχουμε ένα κολοσιαίο πλούτο και να μην ακούσω τον Πρωθυπουργό να πει την παραμικρή λέξη για το πώς θα βάλει αυτόν τον τεράστιο ιστορικά πλούτο τον πολιτιστικό στην πολιτιστική βιομηχανία, να γίνει δηλαδή μέρος της ανάπτυξης της ίδιας της οικονομίας αλλά και της διάσωσης αυτού του πολιτισμού που έχει μείνει βορρά στην ε, αρχαιοκαπηλεία και σε τόσα άλλα. Το ίδιο συμβαίνει με, την, ε, με τα νοσοκομεία και παντού. Δεν πατάσετε η διαφορά, αν δεν αλλάξει το σύστημα. Δεν τα είδα όμως αυτά τα πράγματα Και αυτό με ανησυχεί Σε κάποιες νευραγικές θέσεις υπάρχουν σωστοί άνθρωποι Όπως ο Κατρούβελος στη διοικητικής μεταρρύθμισης Όπως ο Παναγιώδης Ο, ο Κουρουπλής στο υγείας Όπως ο Ξηδάκη τον πολιτισμό Θα συμφωνήσω ε, μαζί σας Διότι ναι. είναι ε, Άνθρωποι οι οποίοι Έχουν ποιότητα και αρχές Ναι δεν υπάρχουν πολύ Σε αυτή τη πολιτική ε, ζωή της χώρας αλλά θέλω να δω αποτέλεσμα. Γιατί δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι κι άλλοι. Okay. Και αυτό στις, πρέπει να προσέξουμε. Στις προγραμματικές, επίσης, δεν έγινε αναφορά στα εθνικά θέματα, στις ε, ΑΟΣ, στο Κυπριακό. Αυτά είναι μια γάνγκρυνή από την κουβανά 100 χρόνια και παραπάνω. Από 1800, 808, Να δεχτώ ότι αυτή τη στιγμή στην άθια κατάσταση που βρίσκεται η χώρα δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής ε, θα έλεγα ναι ε, ως ένα βαθμό όμως διότι υπάρχουν θέματα που τρέχουν και τα θέματα αυτά που τρέχουν έχουν να κάνουν με αμφισβήτηση όχι κυριαρχίας αλλά της ανεξαρτησίας της χώρας εκεί νομίζω ότι Πρέπει να γίνουν πράγματα και ίσως πράγματα που δεν θα λέγονται, αλλά που θα γίνονται. Μία διαφοροποίηση της εξωτερικής μας πολιτικής θα βοηθήσει πάρα πολύ ε, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαπραγματευτικής θέσης της χώρας. Ε, μην ξεχνάμε ότι ποτέ η Τουρκία, το λέω ως παράδειγμα για να δούμε τι σημαίνει διαφοροποίηση της εξωτερικής πολιτικής, Ποτέ η Τουρκία δεν αποτόλμησε να λειτουργήσει δυναμικά επιθετικά απέναντι στην Κύπρο εάν η Ρωσία ήταν απέναντί της. Όταν η Ρωσία ήταν απέναντί της. Αυτό που δεν έγινε με την εισβολή παραδείγματος χάρη. Ε, θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται κανείς να διαταράξει αυτό το οποίο αποτελεί κεκτημένο για τη χώρα. Και μόνο όπως θα προσέξατε το γεγονός ότι μπήκε μία κατά η υποσημείωση στο ζήτημα των κυρώσεων προς τη Ρωσία ε, προκάλεσε μια πολύ μεγάλη δυναμική ε, στον δυτικό κόσμο. Ποια υποσημείωση έχουν δείξει ότι δεν μπήκανε αυτή στην συμφωνία. Η υποσημείωση είχε να κάνει, γι' αυτό το είπα έτσι, με το γεγονός ότι ε, δήλωσε, ο, νομίζω, ο πυργός Εξωτερικών ότι αγνοήθηκε, δεν ερωτήθηκε για η γνώμη του για την απόφαση που ανακοινώθηκε Α, και... στην αρχή ακόμα, στην αρχή. Μα για, για τότε... Η συμφωνία έγινε κανονικά. Μα προ... για τότε, λέω, εγώ ε, το επισημπέρω για να δείξω πόση σημασία έχει η εξωτερική πολιτική, mm -hmm. μια, ε, δηλαδή, ε, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική για την διαπραγμάτευση των όποιων ζητημάτων, ξεκινώντας από την υπόθεση του χρέους. Mm -hmm. Να, ε... να πω και κάτι άλλο νηχύτε, κύριε, κύριε Ιωάννου νηχύτε, ναι, νηχύτε. Προσέξτε Ακούω Ότι θα, παταχθού, θα γίνουν Εξεταστικές επιτροπές ναι. Δεν μπορώ να αντιληφθώ Τι σημαίνει αυτό Για τη διαφθορά λέτε Για, ναι. για, για, το, για καμία, καμία διαφορά υπάρχει... δεν αναφέρθηκε Αναφέρθηκε για το μνημόνιο ναι. Θα συμφωνήσω Να διωχθούν οι άνθρωποι που προκάλεσαν Το μνημόνιο Αλλά θα συμφωνήσω επίσης να γίνει, να ασκηθεί δίωξη άρα να ερευνηθούν οι αιτίες που μας οδήγησαν στο μνημόνιο που σημαίνει ότι είναι υπόλογε οι κυβερνήσεις τουλάχιστον από την εποχή του ευρώ τι θα γίνει με αυτούς εδώ είμαστε ακόμα στην αναμονή για να προσαχθεί στη δικαιοσύνη ένα ομολογημένο σκάνδαλο γιατί αγγίζει ευαίσθητα πρόσωπα που είναι η υπόθεση του κάτου Ολογημένο. δεν χρειάζεται ανάκριση ή προανάκριση ποιος το κρατάει και τι θα γίνει με αυτόν τον ανακριτή που το κρατάει εγώ θα ρωτήσω θέλω να πω ότι οι εξεταστικές είναι το άλωθη για την αμνηστία όλων όσων συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα να πλήξουμε τον αντίπαλο αλλά να μην υποβάλουμε στη δικαιοσύνη αυτούς οι οποίοι έχουν προκαλέσει το κακό και εγώ ερωτώ είναι δυνατόν οι επόμενοι να φοβούνται και να πολιτεύονται διαφορετικά εάν ξέρουν ότι θα έχουν την ασυλία όπως την έχουν και οι προηγούμενοι δεν αρκεί να τα λύσουμε αυτά για το μέλλον ακόμα και αν τα λύσουμε που δεν υπάρχει η πρόθεση πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα η λειτουργία της εξεταστική και υπάρχει τρόπος εγώ δεν λέω να πάμε μέχρι την αναστολή του άρθρου 86 ε, γιατί δεν έχουν τα κότσια να το κάνουν, δεν έχουν το ανάστημα αλλά ασπάνε πάνε έω εκεί που μπορεί να τους επιτρέψει η διαχείριση του προβλήματος. Okay. Να, έρχεται, να έρχεται η υπόθεση που αφορά τον Α ή τον Β από τις ανακριτικές αρχές και να διαβιβάζεται κατευθείαν χωρίς να ασκεί δικαστικά καθήκοντα η Βουλή κατευθείαν στο ειδικό δικαστήριο yeah. και το κάνουν ποιος τους εμποδίζει γιατί πρέπει αυτοί να κάνουν τη διαρεύνηση οι οποίοι είναι συντελεστέ της πολιτικής διαδικασίας τη διαρεύνηση των ποινικών δικ... ε, ε, αδικημάτων άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι τις πολιτικές ευθύνες τις αποδίδει ο λαός είναι λάθος είναι λάθος απόλυτο. Ο λαός με την ψήφο του δεν αποδίδει πολιτικές ευθύνες. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Αν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες πρέπει να επιληφθεί η δικαιοσύνη. Πολιτική ευθύνη σημαίνει ότι προκαλείς βλάβη με την άσκηση της πολιτικής που, που κάνεις. Εάν λοιπόν αυτή τη στιγμή εννοεί ότι με το να ψηφίζει η κοινωνία... Κάποιον άλλον αντί για αυτόν που κυβέρνησε είναι λάθο να νομίζουμε ότι αυτό αποτελεί τιμωρία. Είναι ψήφο, το λέει το Σύνταγμα, το λέει η κοινή λογική, είναι ψήφο με την οποία αποφασίζει η κοινωνία κατά διαιτησία, αλλά αποφασίζει για το ποιο θα κυβερνήσει την επόμενη περίοδο. Μπορεί να είναι άριστο, τέλειος αυτό που κυβέρνησε μέχρι σήμερα, αλλά τον βαρέθηκε, θέλει κάποιον άλλον. Δεν είναι τιμωρία αυτό. Τιμωρία, η τιμωρία διέρχεται μόνο από τη δικαιοσύνη. Τα υπόλοιπα είναι άλοθη, ή αν θέλετε για να είμαι ήπιος ε, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την άγνοια των πραγμάτων. Και λοιπόν, να... άλλο εναλλαγή εξουσίας και άλλο κολυμήτρα του συλλοάμου. Βεβαίως. Αν θέλουμε να πούμε ότι η ψήφος είναι το άλοθη για να μην προσάγονται στη δικαιοσύνη και να μην αποδίδονται τα δέοντα σε αυτούς οι οποίοι βλάπτουν τον πολίτη και τη χώρα, τότε α το λέμε έτσι. Αλλά μην νομίζουμε όμως ότι ε, περίπου συμπεριφερόμαστε και ως δημοκρατικοί και ό,τι είναι δημοκρατία. Ξέρετε, ένας δημοσιογράφος έθεσε το ερώτημα στον Σόιμπλε τελευταία για το ζήτημα της κάλυψης που δίδει στον Χριστοφοράκο. Στο Χριστοφοράκο και στο σκάνδαλο της Siemens. Οι βασικοί συντελεστές του σκανδάλου της Siemens που διαχειρίστηκαν το σκάνδαλο της Siemens υπάρχουν στην Ελλάδα και δεν τους έχει αγγίξει κανείς. Και όταν βρέθηκαν στη Βουλή και τους έλεγαν, ξέρετε κανέναν, τους έλεγε, έλεγε, έλεγαν στους βουλευτές, θυμάμαι, ξέρετε κανέναν που κάνει σκάνδαλα εδώ και οι βουλευτές απαντούσαν, όχι, διότι τα πήραν όλοι. Και... Αλλά εγώ λέω ότι ο Σόιμπλε με τη στάση που τήρησε αποτελεί ομολογία συνέργειας και όχι απλώς ηθικής αυτουργίας. Πού είναι αυτός ο Ισαγγελέας που διερευνά αυτά, αυτή την υπόθεση να τον φέρει και αυτόν εδώ πέρα ως συνεργό στο, στο σκάνδαλο. Στην Γερμανία ο Χριστοφοράκος δικάστηκε. Α τον δίκαζαν και εδώ πριν Καλά. να φύγει. Αλλά... Πρώτα πρώτα τον φυγάδευσαν. Πριν. Τον άφησαν να φύγει. Ναι, δεύτερον, δεύτερον ε, μην ξεχνάμε ότι ε, από ό,τι λέγεται και δεν έχει διαψευστεί ελπίζω, να, θα ευχόμουν να μείνει αλήθεια, κυκλοφορεί και στην Ελλάδα χωρίς να συναμβάνεται. Α, πήγαινε έρχεται πιθανόν. Έτσι, έτσι γράφετε και δεν είδα κανέναν να το διαψεύδει. Ωχι, να δώσουμε το στίγμα και του άλλου εταίρου της κυβέρνησης, του Παναγιώτη Καμένου, ο οποίος μιλάει για αυτός για κόμπινες γραμμές. Είναι από εδώ, σε μια είδηση, ότι θα ιδρύσει μεταξύ άλλων και μυστική στρατού, για να συναμβάνει μέσα στο ξημέρωμα, με τις πιτζάμες, όσους ενέχονται σε σκάνδαλα, σε μίζες, σε προμήθειες οπλικών συστημάτων θα είναι κάτι παράλληλο με την ΚΥΠ αλλά ανεξάρτητο, την οποία ΚΥΠ θα την αλλάξουν και αυτοί όνομα. Ε, και, και ο κύριος ε, Παπανδρέου είχε αλλάξει το όνομα της αστυνομίας και το, ε, ε, ε, το όνομα, ε, το, το όνομα ε, νομίζω, προστασίας του πολίτη. Ναι. οι ευθυμισμοί στην Ελλάδα όπως ξέρετε πλεονάζουν ε, μιλάμε με το επειδή μας πιέζει πλέον ο χρόνος πέφτει μια κουβέντα για, το... για τις γερμανικές επανορθώσεις ο κύμος Φερχόρστατ υποστήριξε ότι οι διεκδικές της Ελλάδα σχετικά με το κατοχικό δάνειο και τις γερμανικές αποζημιώσεις είναι αντίθετες προς το ευρωπαϊκό πνεύμα από αυτέ τις διεκδικήσεις ο κύριος Τσίπρας υπονομεύει τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και φαίνεται να έχει ξεχάσει ότι οι πρώην εχθροί έχουν κάνει μια θεμελιώδη επιλογή αυτή της συνεργασίας και της οικοδόμησης ενός κοινού μέλλοντος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με αυτόν τον τρόπο διόρθωσαν το λάθος που έχει γίνει από την συνθήκη των Βερσαλιών μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εγώ δεν κατάλαβα πού αναφέρεται, ποιοι είναι αυτοί οι πρώην εχθροί. Στον εάν, ε, ακούστε, εάν η Γερμανία θέλει να αποκαταστήσει την εικόνα της πρέπει να δείξει ότι έχει δημιουργήσει όρους ρήξης με το παρελθόν της, το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με τους Ναζί αλλά με όλη αυτή την καταστροφική ε, λειτουργία της πάνω στον ευρωπαϊκό κόσμο. Ε, έχει καταστρέψει πάρα πολλές φορές αρχίζοντας από το, από το να πε, περιάγει Περιαγάγει την Ευρώπη, τη Δυτική Ευρώπη, στη Φεουδαρχία, στο Μεσαίωνα. Λοιπόν, να σταματήσει, κάποιος να τους επισημάνει ότι πρέπει να σταματήσουν, να λατρεύουν τη δύναμη και να μην έχουν αίσθηση των ορίων της. Να λειτουργήσουν με άλλα λόγια, με όρους ελευθερίας και δημοκρατικά. Άρα να αποζημιώσουν αυτούς που έβλαψαν κατά τρόπο τραγικό. Και αλλά δεν αφορά τη δεοντολογία της Γερμανίας αλλά αυτούς οι οποίοι την χαϊδεύουν και δεν κάνουν αυτά που πρέπει υπάρχει λοιπόν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δικαστική απόφαση την οποία σταμάτησε ο κύριος Σιμίτης και οι άλλοι ε, για την κατάσχεση με αφορμή το δίστομο την κατάσταση περιουσιακών στοιχείων της Γερμανίας γιατί δεν τα ανοίγουν αυτά τα ζητήματα πέραν να την κάνουν να πονέσει η Γερμανία μόνο τη δύναμη σέβεται. άρα λοιπόν Εάν θέλουν να δουν μια διαφορετική Γερμανία στην Ευρώπη, πρέπει όλοι να τις θυμίσουν, αρχής γενομένης από την Ελλάδα και δεν έχει αδυναμία λόγω κρίσης σε αυτό το σημείο η Ελλάδα, πρέπει να ασκηθεί μια ολομέτωπη επίθεση έξαναγασμού αναγκασμού της Γερμανίας και δεν εννοώ πολέμους και δίλημάτων εκβιαστικών αλλά νομιμό... αποκατάστασης νομιμότητας ώστε να λειτουργήσει μέσα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού 30... έχει πολύ 30... λίγη σχέση ε, ε, ε, σε αυτή την... και μάλιστα διεκδικούν ε, αν εγώ ειδικοί με διεκδικούν ένα τρεις εκατομμύρια νομίζω εκείνοι διεκδικούν τέσσερα πτρεις εκατομμύρια πολύ φοβάμαι ότι και οι Ρώσοι το κάνουν το θυμούνται όταν έρχεται η στιγμή κάποια διαπραγμάτευσης και δεν θα κάνουν τίποτε. Ε, και αυτό είναι το πρόβλημα, αν θέλετε. Στο τηλεφώνημα Τσίπρα, ε, μάλλον Πούτιν προς Τσίπρα, ελέγχθηκε και αυτό, να, να στραφούν ε, νομικά και οι δύο χώρες παράλληλα. Μα έπρεπε μην... να είχαν... Κύριε Ιωάννου, έπρεπε να είχαν... Ο πόλεμος, ενός, ε, στην έπρεπε να το είχαν κάνει οι ελληνικές κυβερνήσεις από την αρχή. Αυτό δεν δείχνει ακριβώς πόσο υποτελής είναι. Πόσο δεν αντιλαμβάνονται ότι οι διακρατικές σχέσεις δεν είναι σχέσεις ε, ανταλλαγής λουκουμιών. Η δεν... Γερμανία απάντησαν ότι αυτό ρυθμίστηκε διαπαντός ε, στα 1990 με την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Με την ενοποίηση των δύο Γερμανιών ε, έπρεπε να ξεκινήσει η ενεργοποίηση της επιστροφής των οφειλωμένων. Ε, αυτή ήταν η περίοδος της αναμονής. Ότι δεν μπορεί να πληρώνει μία πλευρά ε, και η άλλη όχι. Από την ώρα που ε, ενοποιήθηκε η Γερμανία, όφηλαν όφελ, να ενεργοποιηθούν οι υποχρεώσεις της. Αυτό είναι το... Και, και θέλετε να πούμε και κάτι διαφορετικό, για να, το, να αντιστρέψουμε τη λογική του επιχειρήματος. Εάν όντω υπάρχει ελληνική κυβέρνηση, η οποία υπέγραψε, αποδέχθηκε την... Ε, μη δυνατότητα διεκδίκησης από τη Γερμανία αυτών που, οφείλ, που οφείλει λόγω των βιαιοτήτων και της ε, κλοπής του δημοσίου πλούτου στη διάρκεια της κατοχής πρέπει να προσαρθεί στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι μέρος της πολιτικής διαδικασίας. Αυτοί που μιλάνε για ποινικοποίηση της πολιτική ζωή είναι όσοι θέλουν να έχουν την ασυλία να διαπράτουν εγκλήματα Χωρίς να τιμωρούνται. Αυτά αφού αποτελούν βλάβη, προκαλούν βλάβη σε αυτό το οποίο ε, ήρθαν να υπηρετήσουν, δηλαδή το συμφέρον της κοινωνικής λογικότητας, πρέπει να προσάγονται στη δικαιοσύνη και να τιμωρούνται. Ε, να σχολιάσουμε κάτι ένα τελευταίο σχόλιο και στις δηλώσεις του Μανώλη Γνέζου. Ο Μανώλη Γνέζος ξεχόρησε και για τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων, αλλά είναι το κόκκινο πανί για, το, για τον κύριο Σούλτς εκεί στις Βρυξέλλες. Ε, απευθυνόμενος χθες των Σούλτς, του είπε το εξής, διότι εσείς ο ίδιος ο, ως πρόεδρος, ζήτησα δηλαδή να γίνει μια διάσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο για την Ελλάδα, ειδική συνεδρίαση μάλλον διότι διοποιήσεις ο ίδιος ως πρόεδρος του Κοινοβουλίου πήγατε στην Αθήνα χωρίς την έγκριση του σώματος. Δεν μεταφέρατε συνεπώς απόψεις του Κοινοβουλίου, μεταφέρατε προσωπικές απόψεις ή απόψεις άλλων. Σας είχα προειδοποιήσει, πρόσθεσε, ότι στις εκλογές, την Ελλάδα, στις εκλογές στην, Ελλάδα θα ο στην Ελλάδα θα νικήσει ο ελληνικός λαός. Προειδοποιώ και τώρα ότι όσοι θα προσπαθήσουν να τον εμποδίσουν να ανακτήσει την εθνική του ανεξαρτησία θα από τον λαιμό τη φιλιά που έχουν βάλει οι δανειστές του θα σπάσουν τα μούτρα τους κοντά στο Κυριακή κοντά η γερδιά αύριο, μεθαύριο θα ξέρουμε κοιτάξτε ο κύριος Σούλτς αποτελεί μια χαρακτηριστική περίπτωση που δεν είναι μοναδική και του διαμετρήματος της ηγεσίας της Ευρώπης δεν είναι δηλαδή μόνο ελληνικό ελληνική ιδιαιτερότητα Ανθρωπάκια είναι τα οποία επειδή έχουν την εξουσία στα χέρια τους φέρονται και αλαζονικά. Δεύτερον αποτελεί και χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς λειτουργεί και τι δυνατότητες έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, πολλοί που θέλουν να φανούν πιο Ευρωπαίοι από τους Ευρωπαίους και δεν αντιλαμβάνονται ή δεν θέλουν να αντιληφθούν ότι εκεί διαγωνισμός εθνικών συμφερόντων υπάρχει και όχι οι ευρωπαϊκές πολιτικές. Ε, υποστηρίζουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει λαϊκή νομιμοποίηση δεν έχει καμιά εξουσία δεν έχει καμιά απολύτω εκτός από την ακατάσχετη φιλιαρία και τις κολοσιαίες δαπάνες που συνεπάγεται και τους πληρώνουν οι, Έλληνες φορολογούμε, οι, ο, οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι δεν έχει καμιά απολύτω εξουσία η εξουσία στην Ευρώπη υπάρχει στους στενούς και κλειστούς κύκλους Συμφερόντων, τα οποία δεν έχουν καμία εκλογική νομιμοποίηση, καμία λαϊκή νομιμοποίηση, ε, αγνοούν την, τις κοινωνίες και λαμβάνουν τις αποφάσεις σύμφωνα με τα δικά τους συμφέροντα και τα συμφέροντα των ομάδων πίεσης, των ομάδων συμφερόντων που κινούνται γύρω από αυτούς. Άρα κύριε Ποντελιώργη, ο λαός, οι πολίτες δεν μπορούν να εφησυχάζουν μετά τι 25 Ιανουαρίου, έτσι. Κοιτάξτε, ε, βεβαίως και δεν μπορούν να εφησυχάζουν, αλλά να ξέρουν ότι οι δυνατότητες του, οι δυνατότητε των πολιτών είναι μηδενικέ, διότι ε, δεν έχουν καμία σχέση με το πολιτικό σύστημα. Διότι είναι ιδιώτε. Το πολιτικό σύστημα τη εποχή μα, άρα και τη Ελλάδα, καλεί τους πολίτες να συμπεριφέρονται ως ιδιώτες να σκέφτονται δηλαδή εκτός από την ημέρα που θα ρίξουν το χαρτάκι στο κουτί ε, να σκέφτονται τι θα γίνει με την ιδιωτική τους την προσωπική τους ζωή αυτή είναι η υπόθεση, δεν είναι μέρος του πολιτικού συστήματος για να λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη η γνώμη τους ε, αν λοιπόν εξακολουθήσει ο πολίτης να σκέφτεται ως ιδιώτη που ευκαιριακά θα κατέβηκε στου στους δρόμους να διαδηλώσει, τότε θα, από τώρα να ξέρει ότι είναι περιττόδιο, ότι είναι χαμένος από χέρι. Δεν είναι δυνατόν πια όταν έχουμε τέτοιες δυνάμεις που κυριαρχούν στα παγκόσμια δίκτυα, που είναι η οικονομική ολιγαρχία, να περιμένουμε να δώσουμε λύση στο πρόβλημά μας μέσα σε ένα ολιγαρχικό σύστημα, που αγνοεί τις κοινωνίε ε, Το σύστημα δουλεύει τώρα υπέρ των αγορών, των οικονομικών ολιγαρχιών, επειδή είναι ολιγαρχικό. Εάν υποθέσουμε ότι κάποιος θέλει να αλλάξει κατεύθυνση, θα διαπιστώσουμε, θα διαπιστώσει η ίδια η κοινωνία, ότι ή θα τον εξαγοράσουν ή θα τον εξαναγκάσουν να προσαρμοστεί. Αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη. Το ακούμε πολύ συχνά και το διαπιστώνουμε πολύ συχνά. Ποιος τολμάει να εναντιωθεί στη Γερμανία και στην πολιτική των αγορών. Όλοι κοιτάνε πως θα εξοικονομήσουν τα πράγματα μέσα σε μια λογική η οποία έχει να κάνει με την εξαθλίωση των κοινωνιών. Η ολομέτωπη επίθεση των αγορών έχει να κάνει με ένα πολιτικό σύστημα το οποίο του δίνει τον α και τελευταίο και β και ω βαθμό της πολιτικής εξουσίας. Άρα να ορίζουν ποιος θα είναι ο σκοπός του Μα Μάλιστα. Να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, κύριε Κοτογιώργη με τη φράση ενός ποδοσφαιριστή, παρακαλώ, από την Καράγουα. Δεν είμαι περίφανος για τα λάθη που έκανα ως άνθρωπος, είμαι όμως περίφανος για τον άνθρωπο που με έκαναν τα λάθη μου. Σωστό, έτσι. Πάρα πολύ σωστό, βεβαίως. Πάρα πολύ σωστό. Οι άνθρωποι κάνουν λάθη ε, αρκεί να μαθαίνουν από τα λάθη τους και κυρίως να προβληματίζονται για το πώς θα λύσουν τα προβληματά τους. Θυμάστε και ένα τραγούδι του, Πανούση, του... Κινούση, συγγνώμη του Κινούση. Ε, άνθρωποι είμαστε που ερμήνευε ο Κινούσης, άνθρωποι είμαστε και ασφάλματα κάνουμε, δεν ξέρω ποιος είναι ο στιγουργός και το ανάποδο, ασφάλματα είμαστε και ανθρώπους κάνουμε. Ένα περίπουλο θέμα το οποίο να το κουβερδιάσουμε την επόμενη φορά. Να σκεφτόμαστε, αυτό είναι το μυστικό, να σκεφτόμαστε πώς θα υπερβούμε το σύστημά μας είναι η αιτία της σημερινη πραγματικότητας και όχι πώς θα λύσουμε τα προβλήματά μας μέσα σε αυτό. Διότι... Σε πράξεις, ναι, ναι. Διότι εάν κανείς δεν ελέγχει το σύστημα, δεν ελέγχει και την ιδιωτική του ζωή, δεν ελέγχει και τον εαυτό του, την μοίρα του. Αυτό λοιπόν, είναι η πρόταση, αυτή είναι η πρόταση σημερινή, να βρούμε τρόπου να υπερβούμε το σύστημα. Να γίνει το σύστημα αντιπροσωπευτικό που δεν είναι και να πάψουμε να πιστεύουμε στα ψέματα που μας διδάσκουν διαχρονικά και τα οποία μας έχουν καταστρέψει. Ούτε δημοκρατία, ούτε αντιπροσωπευση. Να το καταλάβουμε κάποτε και να πάψουμε να χρησιμοποιούμε τον όρο κροϊδεύοντα του μας μα. Βενιζέλος χθες, θα αναπτύσω την κουβάντα και την ανοίγω τι είπε, ότι πατριωτικό είναι ότι είναι αληθές δηλαδή, οι συσχετισμοί αυτό έχει σημασία μα οι συσχετισμοί ποτέ δεν ήταν υπέρ μας ο, ο, ο, κοιτάξτε, τους συσχετισμούς τους φέρνουμε υπέρ μας εάν θέλουμε να πολιτευθούμε για το συμφέρον της συλλογικότητας ε, ξέρετε αυτός ο λαός όπου η συλλογικότητά του θεσμοθετήθηκε όπου εκλήθη δηλαδή να λειτουργήσει ως συλλογικότητα, ε, ήταν ανίκητος. Μην ξεχνάτε ότι εκεί που πραγματικά δείχνει τη συλλογικότητά του... είναι παραδείγματος χάρη στον πόλεμο. Είναι συντεταγμένος. Σήμερα αυτό που συμβαίνει είναι να αποσυντίθεται η συλλογικότητα... και μάλιστα όχι μόνο θεσμικά για να είναι ιδιώτης... αλλά και ιδεολογικά. Του έχουν ε, ενσταλλάξει στο μυαλό τόσα ψέματα που στην πραγματικότητα δεν πιστεύει στον εαυτό του δηλαδή στο αξιακό του μέρος σε αυτό που φέρνει η ιστορικότητά του και η οποία ήταν συνδεδεμένη με την πρόοδο διότι ακριβώς η καθιπόταξή του σε αυτό το κράτος το απολυταρχικό της πολιτικής κυριαρχίας είναι αυτό που τον έφερε με ριζική απισθοδρόμηση στο παρελθόν και έχει χάσει πια τον προσανατολισμό και του πολιτισμού του και των πραγματικοκοτήτων που δίδασκε αυτόν τον πολιτισμό. Πώς θα πράει κύριε σιγά -σιγά το θα αντιληφθεί ότι έχει δύναμη και ας μην το, Συνάδυρο, μεθάδυρο, θα, πιστεύω, θα το καταλάβει. Μόνον η δύναμη του πολίτη ως συλλογικότητας είναι ανίκητη, αρκεί yeah. να την συγκροτήσει ως θεσμό, να υπάρχει και όχι να λειτουργεί ως άτομο και να σκέφτεται ως άτομο και μόνο. Να λοιπόν ειδω το δόξιμο μπρο για τον νέο Υπουργό, τον κύριο Κατρούγκαλο, που έχει και τάσεις υπέρ των πολιτών να τις κάνει πράξη και θεσμικά. Ε, να ευχαριστήσω κύριο Γεωργιάδη για την σημερινή σας συμβολή και παρουσία εδώ στην κουβέντα μας. Θα ε, τον πούμε αυτό το χρόνο ξανά. Ε, θα έχουμε ήδη και περισσότερη πληροφόρηση Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ και τους ακροατές σας Στην καημέρα στην Αθήνα Ευχαριστώ, γεια σας Ευχαριστώ, αλλιώς.